Εδώ, Έλληνε Φρένια και σήμερα. Ακούσατε την είδηση, ψηλό αναμενόμενο ήταν. Το Δικαστικό Συμβούλιο πειραιά απέρριψε το αίτημα του Νίκου Ρωμανού. Το αντίθετο θα ήταν είδηση αυτή η δικαιοσύνη. Αυτή η πολιτική ηγεσία, γιατί από εκεί εκπορεύονται όλα αυτά. Η ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη είναι ένα ωραίο αστείο. Όχι, δεν υπάρχει σε κάποιε στιγμές αλλά σε τέτοιου τύπου θέματα το Υπουργείο Δικαιοσύνη, ο κ. Αθανασίου, ο κ. Σαμαρά, ο κ. Βενιζέλο, γενικότερα αυτό το ωραίο σύστημα. Αποφασίζει ακόμη και για ζωές. Το έχει αποδείξει και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά αποφασίζει και εδώ. Ο Νίκος Ρωμανό έχει στείλει μια επιστολή, τη δημοσιεύει το Infor war του Άρη Χατζηστεφάνου, περίπου πριν μια ώρα βγήκε στο διαδίκτυο. Ένα μικρό απόσπασμα, το τελευταίο θα σας διαβάσω. Όποιο θέλει μπορεί να την βρει παντού, ε, υπάρχει, ε, λέει. Ο, ο τίτλος είναι «Χορεύοντας με το θάνατο». Και γράφει ο Μικρό, όπω τον λέμε πια, Εγώ από την πλευρά μου συνεχίζω, προσπερνάω την οποιαδήποτε πιθανότητα να κάνω πίσω και απαντάω με αγώνα ω την νίκη ή αγώνα ω το θάνατο. Σε κάθε περίπτωση, αν το κράτο με δολοφονήσει, με τη στάση του, ο κύριο Αθανασίου και οι θα μείνουν στην ιστορία ω μια συμμορία δολοφόνων, ηθική αυτούργοι σε βασανισμό και δολοφονία πολιτικού κρατουμένου. Α ελπίσουμε μόνο να βρεθούν εκείνα τα ελεύθερα πνεύματα που θα δικάσουν το δίκαιο τη δικαιοσύνη του με τον τρόπο του. Κλείνοντα. Θέλω να στείλω τη συνενοχή μου και τη φιλία μου σε όσου στέκονται δίπλα μου με όλα τα μέσα. Τέλο, δύο λόγια για τα αδέρφια μου, το Γιάννη που βρίσκεται και αυτό στο νοσοκομείο, τον Αντρέα, τον Δημήτρη και αρκετού ακόμα. Ο αγώνα κυοφορεί και απώλειε αφού στα μονοπάτια προ μια αξιοπρεπή ζωή πρέπει να πάρουμε από το χέρι το θάνατο, ρισκάροντα να τα χάσουμε όλα για να κερδίσουμε τα πάντα. Ο αγώνας συνεχίζεται με γροθιά στο μαχαίρι ξανά και ξανά. Και καταλήγει το κείμενο του Νίκου Ρωμανού. Όλα για όλα. Για όσο ζούμε και αναπνέουμε, ζείτω η Αναρχία. 6 Δεκέμβρη, ραντεβού στου δρόμους τη οργής. Η σκέψη μου θα τριγυνάει στους γνωστού δρόμου, γιατί αξίζει να ζει για ένα όριο και α η φωτιά του να σε κάψει. Και όπω λέμε κι εμεί, δύναμη. Υστερόγραφο προφανώ και δεν μπορώ να ελέγξω του κοινωνικού αυτοματισμού που προκαλούνται. Πάντω, όσοι συρριζέοι και λοιποί εμποροι έχουν εμφανιστεί, έχουν φάει πόρτα χωρί διάλογο. Ενώ ξανατονίζω ότι έχω υπογράψει επισήμω την άρνησή μου για οποιαδήποτε χορήγηση ορού. Νίκο Ρωμανό, σήμερα πριν μία ώρα, δημοσιεύτηκε αυτό το κείμενο από τον, το κρεβάτι του νοσοκομείου Γεώργιο Γεννηματά. Ο πατέρα του Νίκου Ρωμανού Γιώργος, χτε στη συνέντευξη που έδωσαν οι γονεί. Η ζωή του παιδιού μου είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Ο υπουργό κ. Αθανασίου και η κυβέρνηση κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και θα είναι η μόνη υπέτη. Για αυτό που θα συμβεί από εδώ και πέρα. Εδώ, Ελληνοφρένεια. Και επειδή αυτή η δρόμη χθε έγινε και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, από τι μεγαλύτερε που έχει κάνει ο αναρχικό χώρο, αν και ξέρω ότι πολλοί από αυτού που ήταν εκεί δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο. Δεν έχει σημασία και σε ποιο χώρο ανήκει κάποιο. Αν είναι τόσο δίκαιο ένα αίτημα, ή αν φαίνεται σε μια κοινωνία τόσο δίκαιο ένα αίτημα, και είναι ένα ωραίο θέμα συζήτηση, γιατί το συγκεκριμένο θέμα έχει αγκαλιαστεί από τόσο πολλοί κόσμο. Πολιτική λόγοι σίγουρα, συναισθηματική ή και άλλοι πάντω έχει ξεφύγει από τα στενά όρια κάποιου χώρου. Χθε ήταν πάρα πολύ κόσμο, γίνανε και τα επεισόδια, στο τέλο όμω, στο τέλο, για να έχουν υλικό και τα κανάλια να δείξουν. Σε αντίθεση βεβαίω με την πορεία που δεν την πολύ παρακολουθήσαμε ενώ τα καμένα αυτοκίνητα λεωφορεία, βεβαίω πάντα εκεί στρέφονται τα οι κάμερε που έχουν μια επιλεκτική κρίση οι κάμερε όχι οι άνθρωποι που είναι πίσω από τι κάμερε. Επειδή όμω αυτοί οι δρόμοι και κυρίω πέραν του Συντάγματο και μέσα στην πλατεία Συντάγματο έχουν ξαναγεμίσει με κόσμο τα τελευταία 70 χρόνια, γεμίζουν συνεχώ με κόσμο, με γροθιές και με αίμα όμω. Θα πάμε στο τι έγινε πριν 70 χρόνια, σαν σήμερα, στην πλατεία Συντάγματο. Ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά. Για όσου δεν γνωρίζουν, νομίζουν είναι ελάχιστοι. Και για όσου γνωρίζουν. Δύο-τρει μέρε πριν είχε, είχαν παρατηθεί από την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, που, την εθνική κυβέρνηση, οι υπουργοί του ΚΚΟΕ που συμμετείχαν. Είχε έρθει η κυβέρνηση από τι 18 Οκτωβρίου, είχε απελευθερωθεί Αθήνα και όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε και είχε προκηρύξει για σήμερα, είχε καλέσει συλλαλητήριο στο Σύνταγμα το ΕΑΜ. Χιλιάδε κόσμου, εκατοντάδε χιλιάδε κόσμου είχαν πάει εκεί. Ε, λίγο πολύ ξέρουμε τι έγινε και σήμερα. Σαν σήμερα 3 Δεκεμβρίου και σαν αύριο 4 Δεκεμβρίου. Πριν μπούμε όμω έτσι λίγο στα ιστορικά, να θυμηθούμε από τι σώθηκε η Ελλάδα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα για τα Δεκεμβριανά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 Ο Άδωνη μα τα λέει, θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε. Ε, θα ακούσουμε τον Νίκο Φαρμάκη. Ο Νίκο Φαρμάκη τον έχουμε βρει από ένα ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου. Ρεπορτάζ Χωρί Σύνορα. Ήταν χίτη τότε, Χίτης Είχε πάρει από το ελληνικό κράτο κάτι σφραγίδε. Μπενόβγαινε στα δημόσια κτίρια και έχει ζωντανή μαρτυρία του τι έγινε ακριβώ εκείνη την μέρα. Μα περιγράφει, μάλλον ακούμε, όπω ακριβώ θα έχει πει στο γνωστό ντοκιμαντέρ. Όταν έφτασα στο βασιλικό κήπο, α πούμε, επί τη Χάλαγε ο κόσμο, ερχόντουσαν τότε. Θα έλεγα ήταν 10 Οπότε κατάλαβα ότι ερχόντουσαν από όλε τι πλευρέ: Σημείου, θερμού, σταδίου. Εμεί είχαμε μια ταυτότητα από τον στρατιωτικό διοικητή. Που έλεγε στρατιωτικό διοικητή Αθηνών, ο φίλο των Παλών μέρο τη γη. Και μπαίνω μέσα στον περίβολο των παλαιών αυτών. Έγιναν οι όλε τι και μου λένε ανέβαι πάνω στο παράθυρο δεξιά ή ένα Και δεν θα πυροβολήσετε μέχρι ότου αυτοί πατήσουν τον Άγνωστο. Όταν πατήσουν τον Άγνωστο, πήρε καταβολήση. Ο Όγκο ήταν ακόμα εκεί που είναι το King George, Θα πρέπει να ήταν πύρος 250.000 άνθρωποι. Και ανεβαίναν φωνέ, φωτογραφίε Ρούσβελτ Στάλιν ως επιτοπλίστων. Σημαίες Σοβιετική Ενώσεως Αμερική ως επιτοπλίστων. Όχι αγγλικές σημαίες, ούτε ελληνικές, ίσω να υπήρχαν ελάχιστα. Και ξαφνικά. Εγώ κοίταγα, α, δεξιά μου ήταν η, η αστυνομική διεύθυνση και στον μπαλκόνι ήταν ο Έβερ με τρεις τέσσερις άλλους αξιωματικούς. Διοίκηση από αυτό από τη Μάρδυρα όπως ακριβώς τα έζησε και δεν σταματάει εκεί βεβαίω η διοίκηση Νίκος Φαρμάκης λέγεται, ήταν στην οργάνωση Χ ε, Πρόγονο και αυτό πολλών σημερινών, όχι μόνο των εγκλήστων στον Κορυδαλό, όχι μόνο αυτών των στελεχών τη Χρήση Αυγή, πολύ φοβάμαι και πολλών συμπολιτών μα που θαυμάζουν τέτοιου τύπου συμπεριφορέ και κάνουν τι απαραίτητε αναγωγέ και μεταφορέ. Φέρουν τα τότε γεγονότα στο σήμερα ή τα σημερινά γεγονότα προτείνουν ω λύσει στα σημερινά γεγονότα αντιδράσει του τότε. Πασιλόμι Β, Αστιφύλακε, Αρχιφύλακε, Υπαρχιφύλακε. Αυτό ήταν η σύνθεση. Διοποιεί... Άλλοι με έβαλαν στο περιοδόμιο κάτι brain tank, οποία ήταν, άλλοι με τη φέκια αραβίδες και άλλοι με στεν αυτόματα άρχισαν να βάλουν αντίον του πλήθους. Το πλήθος σταμάτησε και εκεί που χάλαγε ο κόσμος, πήγε απόλυτο σιωπή. έπεσαν μερικοί κάτω. Δεν ήξερα εγώ το τι είναι, νεκρή, τραυματική ήδη το... Αλλά μετά από δύο λεπτά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μια κοπέλα που ήτανε στο οπτικό μου πεδίο απέναντι και κρατούσε μία σημαία κόκκινη έσκυψε την βούτηξε στο αίμα ενός που ήταν κάτω και τη σήκωσε και όταν τη σήκωσε το αίμα που είχε μαζέψει έκανε μία γραμμή ξέρετε στον αέρα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 Έτσι, σωθήκαμε, όπω λέει ο Άδωνη. Βεβαίω, το ερώτημα είναι τι ακριβώ έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι 250.000, τι διεκδικούσαν, απειλήσαν κάποιον, όπω ακούσαμε. Η εντολή ήταν μόλι πατήσουν το πόδι πάνω στο, στο χώρο εκεί του μνημείου. Τώρα έχουν μπει τα κάγκελα, ε, να αρχίσουν να πέφτουν οι σφαίρε από τα γύρω κτίρια. Ήταν απόφαση Άγγλων, εδώ ντόπιων υπαλλήλων, Γιώργιο Γε, Παπανδρέου, γέρο τη Δημοκρατία και ένα σωρό άλλα. Ε, άτομα που παριστάνουν και έχουν μείνει στην ιστορία ως ηγετικές μορφές αυτού του τόπου το μεγαλύτερο ανέκδοτο να λες ηγέτη κάποιον που προσκυνάει και φυλάει κατουρημένες ποδιές εντολέων ή Άγγλοι τότε, οι Αμερικανοί στην πορεία και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλο τώρα ε, είχε αποφασιστεί ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσουν με το ΕΑΜ άλλο τρόπο δεν είχαν. Η κυριαρχία ήταν εκεί, η ηγεμονία και η πολιτική και η ιδεολογική Η στρατιωτική δεν ήταν και τόσο, ήταν λάθη στρατηγικής και ακολούθησαν αυτά που ακολούθησαν Τη δική της οπτική γιατί ήταν εκεί κάτω στην πλατεία δίνει και η ηθοποιός Ζόρου Σαρή Στις 3 Δεκεμβρίου πήγαμε να κάνουμε και μια μεγαλύτερη διαδήλωση Μας ήταν πάρα πολλοί πάρα πολύ γνωστοί και άλλοι που δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Θα θυμάμαι ότι τραγουδίσαμε, από την αντίσταση και από τους αυτούς, τραγουδίσαμε «Πέσατε θύματα, αδέρφια εσείς». Ήταν ένα ρώσικο τραγούδι για αυτούς που είχαν πεθάνει στα χρόνια της κατοχής και της Γερμανίας. «Πέσατε θύματα, αδέρφια. The seeds is Στην κρεμάλλια. Μου νύματα εδώ πάρα πολλά. Ε, λέτε τα δικά, σα λογικό. Είναι ένα διαλέγω. Ο Γιάννη, ανικού αν εσεί. Διαφωνείται ότι θα ήμασταν μια νέα μολδαβία Ρουμανία Καλό ή κακό, με όμιζου του κάκο, είναι η αλήθεια. Κάνει ένα λάθο. Δάσαμε. Δεν, δεν έχει λήξει τίποτα. Από τι ξέρω και από τι μαθαίνω και πληροφορούμε. Δεν έχει λείξει πολύ τίποτα, αυτά δεν λήγουν έτσι. Συνεχίζεται η ζωή ή οτιδήποτε άλλο είναι να συνεχιστεί ποτέ δεν κλείνει κάτι έτσι με μια στιγμή στην ιστορία υπάρχει και συνέχεια ίσως όλα αυτά που γίνονται σήμερα είναι η συνέχεια όλων αυτών μέχρι να δοθεί το... η οριστική συνέχεια γιατί τέλος δεν υπάρχει ποτέ εδώ είναι η ελληνοφρένεια με αυτά θα πάρω πολύ ωραία βεβαίω. 2 208 έξω ξέρετε σε ποιον Ε, μπορείτε να στείλετε και mail στη διεύθυνση στο τύπο παπάκι πα, πα, realfm.gr ή sms γράφοντας real αφήνεμε, αφήνετε κενό και αποστολή στο 54 100. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο το είπαμε τι άλλο έχουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Μπορώ. Γιορτάζουμε ένα χρόνο επικοινωνίας μαζί σας. Η Άννα Δρούζα και η ομάδα ειδικών που συνεργάζεται σας ευχαριστούν για την εμπιστοσύνη σας. Μπορώ.gr Σε ένα χρόνο, ένα εκατομμύριο 1.300.000 επισκέπτες κάθε μήνα. 100.000 διαφορετικά ερωτήματα ζητούσαν απάντηση. Η ομάδα ειδικών του Μπορώ.gr απάντησε σε όλα. Μπορώ.gr Στις δύσκολες μέρες που ζούμε, έγκυροι επιστήμονες σας απαντούν σε κάθε ερώτημα που σας απασχολεί. Συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μοιραστείτε το πρόβλημά σας. Αυτή η επικοινωνία δεν έχει κόστος. Μόνο κέρδο για όλους. 365 τρόποι ενεργειακής οικονομία. Με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλοι. Μετά τον ίνιο και τον άνεμο, η νέα οικονομική και καθαρή λύση για την παραγωγή ενέργεια έρχεται από τη θάλασσα. Η αξιοποίηση των θαλασσιών κυμάτων είναι ο πιο καινούριο τρόπο παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμε πηγέ. Εγκαταστάσει κυματική ενέργεια έχουν δημιουργηθεί μόλι τα τελευταία χρόνια σε Βρετανία, Καναδά και ΗΠΑ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα οι κατάλληλε προποθέσει για την εκμετάλλευση κυματική ενέργεια, καθώ οι σημερινέ εγκαταστάσει απαιτούν κύματα ύψου πολλών μέτρων για να παράγουν ενέργεια. Στο μέλλον ωστόσο, η εξέλιξη τη τεχνολογία μπορεί να βάλει και τη χώρα μα στο παιχνί καθώς στην Ελλάδα το θαλάσσιο στοιχείο είναι κάτι παραπάνω από έντονο. 365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας με το φυσικό μεταλλικό νερό ή όλη. Φυσικό μεταλλικό νερό ή όλη. Χαρίστε στο σώμα σα, Αγνή, πολύτιμη φροντίδα. Αφαιθείτε στην απόλαυση του φυσικού μεταλλικού νερού ή όλη, μια μοναδική πηγή πολύτιμων στοιχείων, απαραίτητα για την καλή φυσική κατάσταση του οργανισμού. Αγνό, εύγυυστο, υγιεινό, ισορροπημένο από τη φύση του, σας γεμίζει απόλαυση, σα χαρίζει αναζωογόνηση και ευεξία. Φυσικό μεταλλικό νερό η όλη. Αγνό και πολύτιμο. Real Ο ελληνικό τουρισμό απογειώνεται και εκατοντάδε εκπρόσωποι του διεθνού τουρισμού από όλο τον κόσμο προσγειώνονται στην Greek Tourism Expo. Ελάτε και εσεί στη μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση του ελληνικού τουρισμού. Greek Tourism Expo. 5 με 7 Δεκεμβρίου. Μετροπόλητα Expo. Οργάνωση Leader Expo. Όπω κάθε μέρα θα φτιάξεις πρωινό για την οικογένεια, θα ετοιμάσει τα παιδιά για το σχολείο και θα βάλει φαγητό στο πιατάκι του Μπρούνου. Έλα, έραμα. Κάθε μέρα φροντίζει όλα όσα αγαπά. Σήμερα ξεκίνημα με τον εαυτό σου. Η Τράπεζα Πυραιό και η ING σου προσφέρουν το ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα Λύση Υγεία Gold. Πέρα από πλήρη φροντίδα περίθαλψη και νοσηλεία, δίνει τη δυνατότητα κάλυψης για ιατρικέ επισκέψει, διαγνωστικέ εξετάσει, ετήσιο check-up, οδοντιατρική φροντίδα και φυσικοθεραπείε. Για ό,τι πολυτιμότερο στη ζωή, Λύση Υγεία Gold. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα τη Τράπεζα Πυραιό για να το αποκτήσετε ή καλέστε στο 18218, -18. Τράπεζα Πυραιό. Σταθερή γιατί κινείται Αυτή τη Κυριακή με τη Real News Αγωνία με λαχτάρα Μας νοιάζομαι Αγωνία δυστυχώς Να σε μοιράζομαι Το Λησβοσκόπουλος Μα εγώ αγαπομιλία Τα μεγάλα τραγούδια του αγαπημένου ερμηνευτή, αυτή την Κυριακή η Κασετίνα και με τα τρία CD. η αγάπη μα Και μέχρι πολύ, στον το γράψει. πάνω μου. Η αληθινή εφημερίδα. <Wednesday> αληθινά γειτούνει να σου αληθινό ραδιοφωνό. <στις αληθινός> <Έκρισμα> <Thompson> Ria FM ενενήντα χρόνια πολλά. κολλήσει τα λαττήρια τα λαττήρια κόλλησα δεν ανοίχουν. ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! τι κάνετε μωρά ε? τι είναι αυτά που κάνετε σταματήστε <Συσική> τι είναι αυτά που κάνετε σταματήστε σταματήστε το κάμπνο κάνετε σταματήστε! Σταματήστε το κάρβουνο Όχι άλλο κάρφωνο! Το μαλλικό είναι, ε, είναι εντάξει. Ξέρετε κάτι, υπάρχει Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση η βούλτευση, τη βούλτευση, να μην την έχει στείλει η σε αυτόν τον τόπο. Αποκλείεται. Κάτι έχει γίνει πάνω εκεί στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, δεν ξέρω, στι σφαίρε τι διάφορε και μα έχει στείλει τη βούλτευση. Να είναι καλά ο Σαμαρά που τη διάλεξε. Επίση, ο Σαμαρά να είναι καλά που έχει την τόλμη, γιατί δεν είναι μόνο να σκέφτεσαι κάτι να το κάνει, να βγαίνει και να το λε συνέχεια, ξανά και ξανά, κάθε μέρα ότι βγαίνουμε. Στην ανάπτυξη τελειώσαμε, βγαίνουμε στο φως, έχουμε πλεόνασμα. Χτες το είπε για χιλιοστή φορά και μάλλον το πίστεψε τουλάχιστον αυτός. Φέτος κλείνουμε τη χρονιά με πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 1,86 του ΑΕΠ. Για δεύτερη χρο... χρονιά πάνω από το στόχο του προγράμματος που ήταν 1,5. Και του χρόνου το 2015 θα βγάλουμε πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ. Έχω δημοσκόπηση... Έχω δημοσκόπηση, έρχομαι Έχουμε αυτό που λέμε δημοσιονομική ισορροπία Δηλαδή θα έχουμε το 2014 μηδενίσει το έλλειμμα συνολικά το 15 του χρόνου Πράγμα που έχει να συμβεί φίλες και φίλοι στην Ελλάδα πάνω από 40 χρόνια Και έχει συμβεί ελάχιστες φορές στα 183 χρόνια του ελευθέρου βίου της χώρας Εγώ τον πάω για τη βούλτευση, όχι για αυτά που λέει. Για πρώτη φορά στα 40 χρόνια, για πρώτη φορά στα 183 χρόνια. Είναι ένα ηγέτη πάνω και από τον Καποδίστρια και από τον Κολοκοτρόνη. Ποιον άλλο μεγάλο. Είχαμε τον Βενιζέλο και τον Βενιζέλο. Τον άλλον, τον Ελευθέριο, όχι τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κάπω το είπε, εμεί δεν το καταλάβαμε, δεν είναι μοντάστα. Θα το ξανακούσουμε, θα σα το πω κι εγώ, λέει ο Σαμάρα. Δηλαδή, θα έχουμε το 2014 μηδενίσει το έλλειμμα συνολικά το 15 του χρόνου. Για να το ξανακούσουμε. Δηλαδή, θα έχουμε το 2014. Μηδενίσει το έλλειμμα συνολικά το 15 του χρόνου. Αυτά που λέει ο Θεοδωράκης θυμίζουν παπαδόπουλο. Θυμίζουν παπαδόπουλο. Δηλαδή θα έχουμε το 2014 μηδενίσει το έλλειμμα συνολικά το 15 του χρόνου. Παπανδρείαση, γεωργακίαση, γαπίαση, όπως θέλετε. Άρτσι Μπούρτσι, λέξεις στη σειρά, ένα νόημα μάλλον δεν βγαίνει, αλλά και σωστά να ήταν οι λέξεις, το νόημα πάλι δεν θα έβγαινε. Τώρα κάτι που όλους μας ενώνει, όχι μπάτσι γουρούνια όπως λέει το σύνθημα, είναι ο άδωνη και θα το προλογίσουμε. Όπως είδατε μέτρα δεν θα παίρνανε, Ήτανε, το είχαν πει 10 φορές προς την Τρόικα, τις είχαν τρίξει τα δόντια, όχι άλλα μέτρα. Ανέβασαν το ΦΠΑ, αλλά... Προχθέ που έγινε αυτό για τα κανάλια ήταν κυριακή. Δεν το θεωρίσαν κάτι πολύ σημαντικό. ψιλοπεύτ η οσύδηση που και πού, παρακολουθούμε κάτι αντιδράσεις ξενοδόχων και όλα τα υπόλοιπα. Ποιο φταίει για αυτή την αύξηση του ΦΠΑ ενώ δεν θα παίρναμε μέτρα, την υπέγραψ τη σαμαρά, ο Βενιζέλος και η Τρόικα από πίσω. Ποιο όμως φταίει όπως λέει ο Άδονη, θα ακούσουμε τώρα την αποκάλυψη του δολοφού. Η ξενοδόχη τώρα πιθανόν. Θα έχουν διπλάσιο ΦΠΑ.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 Οι ξενοδόχοι τώρα πιθανόν θα έχουν διπλάσιο ΦΠΑ γιατί ο Τσίπρα αποφάσισε να τηνάξει τον οικονομικό κύκλο τη χώρα στον αέρα. Δεν θα φταίει ο Σαμαρά αν έχουν διπλό ΦΠΑ, θα φταίει ο Τσίπρα. Ωραίο και αυτό. Τόσο καθαρά δεν έχει τολμήσει κανεί να το πει. Ούτε η βούλτευση. Αλλά υπάρχει και ο άδων. Σε αυτό το δίδυμο κάτι παίζει, δημιουργείται μια πυρηνική. Πυρηνική σύνδεξη πνεύματο που τόσο ανάγκη έχει ο ελληνικό λαό στι δύσκολε μέρε που έρχονται. Γιατί αυτέ που πέρασαν ήταν μια χαρά, από ό,τι φαίνεται. Σε σχέση βέβαια πάντα με αυτέ που έρχονται. Βγαίνει και η Ντόρα Σαμαρικιά. Δεν βρίσκει και δεν χάνει, δε χάνει ευκαιρία να μην πει κάτι για τον φίλο τη τον Αντώνη. Σαμαρά μιλάει για τα Νταϊλίκια και κάνει έτσι ένα μήνυμα απολογισμό που μα οδήγησαν τα Νταϊλίκια βεβαίω του Βενιζέλου και του Σαμαρά. Νταϊλίκιο Βενιζέλο. Χαράτσι, το χαράτσι Έτσι Νταϊλίκη σήμερα <σομή> Το τελευταίο εξάμεινο σκίζουμε μνημόνια Εγώ σας λέω Ότι τα σκίζω τα μνημόνια Επί δύο χρόνια Μήνα μήνα εβδομάδα εβδομάδα <σομή> Νταϊλίκη Το τελευταίο εξάμεινο σκίζουμε μνημόνια Μέρα μέρα σελίδα σελίδα Λεπτό με λεπτό Τρώμε την Τρόικα ε, Να κάνουμε και το τρίτο νταϊλίκη να βρεθούμε εκτό ευρώ Αυτά που λέει ο Θεωράκη θυμίζουν Παπαδόπουλο. Πρέπει να μου το διευκρινίσετε, ποιο άνοιξε το mail. Αυτά που λέει ο Θεωράκη θυμίζουν Παπαδόπουλο. Έτσι ακριβώς γιατί ρωτάτε και στο Twitter «Ναι, αυτό είπε ο σαμαρά και είναι ε, με μορφή ερώτηση αλλά δίνει και την απάντηση. Δηλαδή το 2014 θα έχουμε μηδενίσει το έλλειμμα του 2015 του χρόνου». Το είπε ο άνθρωπος, μια χαρά και έτσι καταλάβαμε όλοι που πηγαίνει η χώρα, ο τόπος και κυρίως ο χρόνος γιατί για όλα τα άλλα είμαστε σίγουροι αλλά το που πάει ο χρόνος είναι ένα θέμα, ένα ζητούμενο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης λέει Τον ακούσαμε εδώ το να λέει ότι αυτά που λέει ο ίδιο θυμίζουν Παπαδόπουλο. Δεν το είπε έτσι. Είπε κάτι χειρότερο. Θα ακούσουμε τώρα το πλήρε κείμενο. Και βγήκαν κάποιοι και το είδα. Και κάποιοι που θέλουν να λέγονται κεντροαριστεροί από το Πασό, κάποια παιδιά κτλ. που μπερδεύουν από ό,τι φαίνεται το Παπαδόπουλο με τον Καζαντζάκη. Και είπαν: Αυτά που λέει ο Θεωράκη θυμίζουν Παπαδόπουλο. Αυτά που λέει ο Θεωράκη είναι διδάγματα του Καζαντζάκη. <Και> Αυτά που λέει ο Θεοδωράκης είναι διδάγματα του Καζαντζάκη. Αυτά <σοκλή> που λέει ο Θεοδωράκης θυμίζουν Παπαδόπουλο. Τα έχει την άκη στα πέταλα. Δεν το συζητάμε. Ο Σταύρος Θεοδωράκης νομίζει uh, ότι αυτά που λέει θυμίζουν Καζαντζάκη. Τις προάλλες δήλωσε ότι θέλει να σώσει τη χώρα και νιώθει ότι μπορεί να τη σώσει τη χώρα. Και είμαστε μόνο στην αρχή. Ας τον απολαύσουμε και κυρίω να σεβαστούμε Την, το ιατρικό θέμα που υπάρχει γύρω από τον Σταύρο Θεοδωράκη Αλλά και από την Σοφία Βούλτεψη Με συγχωρείτε εγώ κάνω μπραντεφέρ με, τη, με την Τρόικα Και δίπλα στην Τρόικα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τη πρόχνη, Τη σπρώχνει Της και τη βοηθάει Και δίπλα στην Τρόικα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τη σπρώχνει Της πρόχνει Τί είμαι δε τερρί; Με Το μαλλί πως είναι; Πανασχαφτιλε. Ο Τσουδοκιάνε. Ο Βέλλας ο Βέλλας ο Βέλλας ο Βέλλας. Ο εγώ και δίπλα στην Της πρόχνει Λένε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ψυχική διαταραχή μα αφορά όλου. Υπουργείο Υγεία. Να προσφέρουμε και κάτι, να βάλουμε και ένα μήνυμα. Γιατί ακούτε τι γίνεται, τι λένε, αμοντάριστα όλα. Όλα αμοντάριστα, τίποτα. Δεν θα πω το κλασικό, δουλεύουν για μα, δουλεύουν για όλου αλλά και η ψυχική υγεία νοσή στην Ελλάδα. Πόσους να αντέξουν τα ιδρύματα, πόσους να προλάβουν οι γιατροί με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της χώρας και όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Η υγεία πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ βασικό. Ποιο στέει και φτάσαμε ως εδώ ε, συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια αλλά τα τελευταία 45 χρόνια να ακούσουμε το Θόδωρο Πάγκαλο να μας λέει. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που είναι με την πλάτη στον τοίχο, αυτή τη στιγμή και εκείνη Έχουν το καρπούζι και έχουν και το μαχαίρι. Έχουμε μια σχέση δανειζόμενου και δανειστή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Και εγώ είμαι ο τελευταίο ο οποίο θα ισχυριστώ ότι η αποκλειστικά υπεύθυνη για αυτή τη δύσκολη θέση είναι η ξένη Ετέρι. Συμφωνώ θα θα είμαστε ρε, και εμεί υπεύθυνοι για όλα αυτά. Τα φάγαμε όλοι μαζί. <Το> <Το> Τα φάγαμε όλοι μαζί Άρα εσείς πως θα Προφανώς τους Προφανώς είμαστε είναι. και εμείς υπεύθυνοι για όλα αυτά Ο, ο Τσίπρας ήταν Δεν ήταν ο Θόδωρος Πάγκαλος Ακούσαμε από τον Αυριανό Πρωθυπουργό Ποιος φταίει γιατί έχει μια μεγάλη αξία Και μια σημασία ότι για να λύσει ένα θέμα, να το αντιμετωπίσεις, πρέπει να ξέρει την πραγματική αιτία. Φταίμε όλοι μαζί λοιπόν. Βάλαμε και τον μπάγκολο, επειδή ήταν ο πρώτος που μας ήρθε στο νου. Ο συνειρμός, ο Συνειρμό. Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει το συνειρμό, να βυσοδομεί ελεύθερα, λέει εδώ μια ακροάτρια η κυρία Μαρία Οικονόμου. Τι είναι αυτά που λέει αυτό στο ραδιόφωνο, ότι τίποτα δεν τελείωσε, τι θέλει νέε μάχε, Τι προπολεμικά πράγματα είναι αυτά. Σαν δεν τρέπετε μεσημεριάτικα να απειλεί. Τα ίδια έλεγε και ο Βορύδη πριν λίγο καιρό. Τελικά, οι ίδιοι είστε. Μεγάλη μα τιμή να μα βάζει στην ίδια μοίρα με τον Μάκη Μαυρουδί. Βορύδη δεν έλεγε αυτά. Ο Βορύδη έλεγε κάτι άλλο. Όταν είπαμε δεν τελείωσε, δεν εννοούσαμε ξαναπιάνουμε τα όπλα. Κυρία μου, αλλά πού να το καταλάβετε. Εννοούσαμε ότι δεν θα τελειώσει ποτέ το αίτημα το πανανθρώπινο, για μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας, χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς κάδο κουπιδιών, χωρίς ράτζα, χωρίς, χωρίς, χωρίς βάλτε ό,τι θέλετε. Αυτό το αίτημα δεν πρόκειται να τελειώσει. Όσο είναι αυτή και αυτοί που ψηφίζετε, θα υπάρχουν πάντα αυτά τα αρνητικά, άρα πάντα αυτό το αίτημα θα είναι... Τραγικά επίκαιρο και με διάφορου τρόπου, ακόμη και με ένοπλοι πάλι, δεν το έχει αποκλείσει κανεί στην ιστορία. Δεν λέει ότι θα γίνει εδώ, αλλά γίνεται και μάλλον θα γίνεται στη διάρκεια τη ανθρωπότητα όσο υπάρχει ανθρωπότητα. Ακόμη και με τον πιο σκληρό τρόπο θα, γίνεται, θα γίνονται διεκδικήσει όλων αυτών των πανανθρώπινων ετοιμάτων. Κάποιε στιγμέ θα καταφέρνει η ανθρωπότητα, γονατίζει στην πορεία, συνεχίζει μετά, αντλούν διδάγματα οι επόμενοι, προχωράνε. Όπως κανονικά και όπως πρέπει. Δεν μπορεί αυτό να το απογορεύσει κανένας ακροατής, κανένας εκφωνητής, κανείς δημοσιογράφος. Είναι πάνω και πέρα από όλους εμάς. Και ο Χριστόφορος, ένας άλλος ακροατής, γράφει. Κάτω από το ποράθυρό μου είναι κάποιος και ψάχνει στα σκουπίδια, μεσημεριανό ίσως. Και λέω δόξα τω Θεώ που κερδίσαν οι άλλοι του 49. Αυτό θα σκέφτεται και εκείνος. Κύριε, το Έλα, κύριε Έλα. Θυμάστε τα έχουμε ξαναπεί τότε στι 18 Ιουνίου που είπαμε καλημερίζουμε του ψεύτε. Μα πώ δεν το θυμάμαι. 18 Ιουνίου ήταν μια μέρα που με σημάδευσε και εμένα. Ήταν η μέρα που μιλήσαμε. Ναι, κοίταξε να δει. Λέει στο πίσω κάθισμα θα το τον Δουνουτού για να ρίχνει καρπαζέ στον οδηγό. Τι καρπαζέ, παιδί μου, αυτά γίνονται στα πίσω καθίσματα. <laughs> Εγώ στο πίσω κάθισμα, Οπότε έχω κάτσει στο δικό μου άξο στο πίσω κάθισμα, έχω κάτσει για βρώμικη δουλειά. Άκου Οι σχολές οδηγών όταν πα να δώσεις εξετάσεις ναι. Ποιος κάθεται στο πίσω κάθισμα Η Σε εξεταστέ yeah. που κοιτάνε να δουν πώ θα κάνει καλά μπροστά, yeah, yeah. τι στο πίσω κάτσμα το λέει λε. <laughs> Κάθε το μαλκά από πίσω και σημειώνει. <laughs> Περιμένει πω θα κάνει τη μαλκά για να στην πει <laughs> ή αυτό θα γίνει στο πίσω κάτσμα ή κάνω μαρκάλεμα. Δεν βγάλει ότι... <laughs> <laughs> <laughs> και εμένα εκτό αυτού λέγεται. <laughs> μεγάλο, τι είσαι, Είμαι πολύ μεγάλο και θα την πόσο μεγάλο είσαι. 70 και άστο, μην το ψάχνει. Έχω κόρε κοντά 45 χρονών. Ε. Καλησπέρα. <laughs> <laughs> Εάν δεν πάρουμε σούπα, το κατοχικό δάνειο να πέσουν με τα μούτρα και οι δύο. Θα σωθούμε Α, αν πάρουμε το καπιταλιστικό δάνειο. Πέρα θα σωθούμε. Πέρα Είναι πέρα κάτι παλιό λεφτά που θα έρθουν εδώ μα βγάλουν από κάθε μιζέρια κάθε κρίση. Αν δεν πάνε να ζητήσουν από Ρωσία, Κίνα, δανεικά που έχουν υπογράψει να μην πάνε. Η Ρωσία όταν έρθουν οι κομμουνιστές του έρθουν τα mm. πράγματα. Τότε, τώρα δεν έχει. Έλα, ρε Αποστολή. Έβαλε σο... το. Έβαλε ο Διαβολάκο. Τι? Έβαλε τον Άδωνη να μα φτιάξει να όμορφο. Καλά, είπε Διαβολάκος. Διαβολάκο. Ναι, φτιάχτηκες. Πες Πε το αυτού του πανίβλακα, Ναόμε. Ντροπή, ντροπή. Είναι και εργαλείο του σεξ. Να το σεβόμαστε. Και εργαλείο του σεξ. Κάτι τέτοια λέει η γυναίκα του. Ποιο θα τα πει άλλο. Έχει το... ακούσει τον Άδωνη να έχει πρώην. Καμιά πρώην του Άδωνη. Με αυτήν πρωτοπήγε, αυτή τον εκβιάζει. Λέγε. Ε, δεν μου λε, αυτό ο Άδωνη μπορεί και κυκλοφορεί ελεύθερο. Ναι, γιατί τι ανάγκη έχει. Ανάγκη στο φρονισμό θα το έλεγα. Αυτό να είναι μια ανάγκη ναι. που την έχει. Αλλά δεν είμαι. Δεν είμαι φασίστρια, οπότε... Εγώ είδα χθε κάπου μια είδηση. Λέει ότι ο Άδωνη εγγενίασε μια τοπική οργάνωση στη Δάφνη. Yeah. Αυτό που μπερδεύουνε του τόνου. <laughs> δεν μπορώ να το εξηγήσω. <laughs> Για να μιλήσω με τον Αποστόλη Εδώ εγώ Μπορώ να μιλήσω Ναι Λοιπόν Αποστόλη για την εκπομπή μιλάμε για την λινοφρένεια Ναι ναι Λοιπόν εδώ σε... έχει ένα τσίρκο στη... Στην καρδιά α... μου Έχω ένα τσίρκο στην καρδιά μου Με πειρεμπάλα η αλλαγή Έβαλα σιλιχόνι στα βυζιά μου Και φτιάξα ψεύτικο μου... Η είναι ένας αδλεκίνος και είπε ότι το δούνο του ήταν στο σβέρκο μας. Μετά πήγε στο διπλανό κάθισμα, μετά πήγε στο πίσω κάθισμα, τώρα θα πάει στο μπορμπαγκάζ, μετά θα πάει στη σκάλα και μετά θα πάει στο τρέιλερ. Και μετά θα έχει μια θέση στην καρδιά μας. Έλα, αρεσία, Αποστόλη. Έλα, φίλε. Εγώ θα ήθελα να πω για το ρωμανό, εντάξει, τα είπαν οι υπόλοιποι ακροατέ σου με καλύψανε. Αλλά θα ήθελα να το συνδυάσω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθο, με μια δήλωση του Βουλγαράκη, αν θυμάστε τότε. Που ήταν τα νόμιμα σκάνδαλα, τέλο πάντων. Και ηθικά, όχι μόνο νόμιμα. Ναι, και ηθικά. Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Ότι ό,τι έκανε, το έκανε μόνο για τα παιδιά του. Το θυμάσαι, Α, ναι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αυτή τη δήλωση τη θεωρώ την πιο ελεηνή δήλωση που έκανε πολιτικό τα τελευταία 40 χρόνια. Γιατί. Γιατί, γιατί από τη στιγμή που λέει ότι ό,τι κάνει το κάνει για τα παιδιά του, δηλαδή οι υπόλοιποι τι έχουν σκυλιά Άρα να η αντιμετώπιση στον κάθε ρομανό ή στο κάθε παιδί που δεν έχει κάνει ξέρω, κάτι όπω ο Ρωμανό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Α βάλει λίγο κόσμο στο μυαλό του την οτροπία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και θα καταλάβουν γιατί ζούμε και αυτά τα πράγματα. Επίση, σε άλλε συζητήσει έχει πει και σε άλλου ακροατέλλε γιατί και εγώ εμπειάζω να φύγο τώρα. Ε, θα σε ενημερώσω οπωσδήποτε βέβαια στη χώρα που θα πάω, να κάτσουμε εδώ να αγωνιστούμε με ποιο πάει από του Έχω πάει στην κεντρώση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πάει του Κουκουέ. Δεν με πείχει κανείς. Είναι αυτό που λέω Πανούσης. Κάνουν βόρτες γύρω-γύρω και αυτό δεν είναι αγώνα δεσίου Έχω δημοσκόπηση. Έρχομαι. εγώ κάνω μπραντεφέρ με την Τρόικα και δίπλα στην Τρόικα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τη σπρώχνει. Μα... Τη σπρώχνει και τη βοηθάει. Λέμε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους. Υπουργείο Υγείας. Ο Βορύδης δηλαδή μιλάει για τα θέματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι. Υπουργό Δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο είναι ο κύριο Αθανασίου. Με πολύ μεγάλο έργο, ήδη και εδώ να σταματήσει η κυβέρνηση, έχει βάλει μια έντονη σφραγίδα δημοκρατικότητα κυρίω, υπεράσπιση δικαιωμάτων δευτερευόντω. Βλέπουμε τι γίνεται με τον Νίκο Ρωμανό. Πρότεινε χτε και την τηλεδιάσκεψη. Είναι πολύ εφή η ιδέα και πολύ πρακτική. Πέρα από αυτό, δεν πρότεινε μόνο αυτά. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη υπάρχει για να προασπίζεται, προστατεύει τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, τα οποία είναι πάρα πολλά και επειδή προχωράει η ζωή γίνονται και πιο. Πολύπλοκα και περίπλοκα. Έχουμε καταδικαστεί ω χώρα για τη μη εφαρμογή του Συμφώνου Συμβίωση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο κύριο Αθανασίου, λοιπόν, θα τον ακούσουμε τώρα, είναι υπουργό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σύγχρονο υπουργό μια κυβέρνηση σύγχρονη, το 2014. Μην ξεχνάμε ποτέ το έτο. Αν και εμεί κάνουμε πολλέ αναφορέ με το παρελθόν, φτάσαμε μέχρι και 70 χρόνια πριν. Ο κύριο Αθανασίου, λοιπόν, μιλάει με σύγχρονο τρόπο για πολύ ιδιαίτερα θέματα. Οπότε τι θα κάνετε τώρα εσεί στις... υπάρχει, χώρα... υπάρχει το σύμφωνο συμβίωση, λειτουργεί είμαστε, αυτό. Μην ξεχνάτε για το γάμο. Είμαστε μια χώρα η οποία σέβεται τι παραδόσει, σέβεται την φύση του ανθρώπου το, τα, και δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί τουλάχιστον, ε, θέλω να πιστεύω, με αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την υπουργεία να επιτραπεί ο γάμος Τώρα, όσον αφορά το σύμφωνο συμβίωση, φύση ας, το βεβαίως, όλη, αναγνωρίζω ε, ε, ε, όλη τη Ευρώπη τη Ευρωζώνη. Πια Αυτό... να... όλη η Ευρώπη. Ε, το, το γάμο, το Όχι τη φύση, για τη φύση yeah. λέμε τώρα. Για, τη, για, το, για το σύμφωνο συμβίωση. Θα σα απαντήσω. Λοιπόν, για το γάμο δεν το συζητάμε. Το θέμα τη συμβίωση βεβαίω η χώρα μα έχει καταδικαστεί. Υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μα έχει καταδικάσει γιατί δεν αναγνωρίζουμε αυτή τη συμβίωση. Είναι ένα ζήτημα, είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Αυτά ακριβώ πρέπει κάποιο να τα πει. Να τα θέσει τα θέματα όπω. Συμβαίνουν και κυρίως με σύγχρονο τρόπο έχει καταδικαστεί η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια θέματα παρόλα αυτά εκεί η συνεχίζουμε προχωράμε γιατί υπάρχει ένας Αθανασίου που εκτός των άλλων προασπίζει και υπερασπίζει και αυτά τα δικαιώματα Ναι από Συναδέλφου σα, ευτυχώ δεν θα έχετε κάνει εσεί. Και άλλου νομικού ή κοινωνιολόγου που βγαίνουν. Και, και τα ισοπεδώνουν όλα. Δεν είναι απλό το ζήτημα. Ασχολεί ο Θεό. Ο έχει δομέ. Πρέπει να το δούμε από θρησκευτική άποψη, από πολιτική. Πρέπει να το δούμε από θρησκευτική άποψη, από πολιτική, από κοινωνική. Δεν είναι απλό το ζήτημα. Νομίζουμε, λέμε συμβίωση. Ναι, να συμβίωση. Αν το δούμε για την τί, Πού θα πάει. Επειδή βλέπω σα απασχολεί πολύ αν νικήσαμε, ποιο νίκησε, πότε θα ξανανικήσουμε και όλα τα υπόλοιπα, θα καταφύγω στον Νίκο Μπολγιόπουλο. Είχε γράψει πέρυσι στον Ενικό, υπάρχει στον ημεροδρόμο, ένα κείμενο με αφορμή όλα αυτά και τελειώνει ω εξή. Επειδή τότε νίκησαν αυτοί που νίκησαν και επειδή ακριβώ χάσαμε εμεί, επειδή ο λαό έχασε, γι' αυτό η Ελλάδα που μέσα στην κατοχή το ΕΑΜ την έσωσε από την πείνα, έφτασε να πεινάει μετά τον εμφύλιο και να στέλνει τα παιδιά τη μετανάστε για ένα κομμάτι ψωμί. Επειδή χάσαμε εμεί επειδή έχασε ο λαός και επειδή νίκησαν αυτοί, γι' αυτό η Ελλάδα από την πρωτόγνωρη ελευθεριά και δημοκρατία του βουνού πέρασε στη βία την Οθία, τα πραξικοπήματα και στις χούντες. Και τέλος, επειδή νίκησαν αυτοί και επειδή χάσαμε εμείς, επειδή έχασε ο λαός, γι' αυτό η Ελλάδα από έμβλημα τη αντάρτης ασχήρα γυναίκας έγινε για δεκαετίες η τρούμπα του Αμερικάνικου στόλου. Γεια σα! Αποστόλη μου, βοήθεια θέλω. Τι έπαθε. Εγώ είμαι και λίγο χαζό. Άμα να μονεσία θα το πρόβλημα. Ναι, να σου πω, αλλά εγώ το καταλαβαίνω λίγο. Ένα χαζός δεν θα ξέρει τι ψηφίζει. Βαλή... Μαζευτήκανε πολύ. Τώρα... Νομίζουμε το πρόβλημα είναι αυτοί που εκλέγουμε. Mm. Δεν έχουμε καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι εμεί που του ψηφίζουμε. πε. εγώ θα πρέπει να πω μπράβο Ναι, αφού περάσανε και οι τράπεζες τα stress test yeah. όπως λέει και ο Αλέξης και το δέχεται. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ευσταθές πριν από λίγο περάσαμε τα stress test. Άρα μπορούμε να κυβερνήσουμε αντιμνημονιακά αλλά με τις τράπεζες. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έτσι προχωράμε προ τα Χριστούγεννα. Στολίζονται οι δρόμοι, τα σπίτια. Έστω και φτωχικά. Αλλά διαφορούμε για αυτό το παιδί. Πώ γίνεται, δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να αφήσουμε να πεθάνει ένα παιδί γιατί θέλει να πάει σχολείο. Μάνε είμαστε, έχουμε παιδιά στην ηλικία του. Τα έχουν πιάσει και τα έχουν πάει μέσα. Τι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να, να κινηθούμε λίγο. Πώ θα αφήνουμε αυτό το παιδί. Αυτό θέλω να πω. Δε, δεν θέλω να πω. Απλώ έχω από αυτό το γεγονό και δεν ξέρω τι. Λέει εκείνο ο Αυνάννα, ο Λοβέρδο, δεν το λέω, μακάρι να μην παρεξηγηθεί, ότι αφού του δώσαμε το δικαίωμα του Ρωμανού να δώσει εξετάσει και να περάσει σε ΤΕΗ, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πάει να το σπουδάσει το παιδί. Α το του πει κάποιο του Αυνάννα, ξαναλέω, ότι έχουμε δικαίωμα όλοι στην υγεία, στην παιδεία, στο να δουλεύουμε, στο να είμαστε παραγωγικοί και μα τα έχουν κόψει όλα τόσα χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Τι αφήσαμε κι εμεί να κοπεί όμω. Κιάτι που μα είπε Ναι, αποστολή. Πρώτη φορά παίρνω, Σοφία με λένε, από Μανδρίτη. Άκουγα τώρα που έλεγε η ανθρωπιστική κρίση ο στο ραδιόφωνο. Ήμουν χθε εδώ στη Μανδρίτη σε ένα σούπερ μάρκετ, με σταματήσανε οι γιατροί χωρί και προσπαθούν να με πείσουν. Ερευνηθήκα, αλλά να υποστηρίξω. Και έχουν ένα χάρτη παγκόσμιο που δείχνουν πού δραστηριοποιούνται. Κατά κόκκινη, η Ελλάδα. Και τη λέω καλά, του λέω στην Ελλάδα τόσο πολλή δουλειά. Κάνει την Αφρική με τον έμπολα, Λιβυρία και τέτοια και η Ελλάδα. Και μου λέει, ναι, ναι, μου λέει υπάρχει μεγάλο Το πρόβλημα στι φυλακέ. Κι άκουγα τώρα που έλεγε για την ανθρωπιστική κρίση και αυτό με τον Τζοχατζόπουλο που ήταν ε, στη φυλακή και αναρωτιέμαι αν και αυτό να το φροντίζουν οι γιατροί χωρί Σου χαπεί να βάλει κάτι πριν 15 μέρε δεν έγραψε κανονικά, δεν πειράζει. Αποκλείεται, Τι έχει ζητήσει. Ναι, ναι, σου τουλάχιστον με αποζημίωση που παίζει αυτό το μήνα μόνο ρώσικα και έχουν πάρα πολύ εγκεφαλικά. Να σου πω κάτι θα το βάλει άλλο την άλλη παρασκευή. Ποιο καλέ. Τον λήμβο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον είχα βάλει, αλλά δεν στόλα παρασκευή, στόλα καθημερινή. Δεν τον έβαλες καθημερινή κάθε μέρα έχω. Τον μήνυμα, όχι τα υπόλοιπα. Α, δεν ξέρω εντάξει, μπορεί να σου λέω ψέματα, μπορεί να σωρό. Δεν τα κάνω αυτά. Α, ναι, το ξέρω Έλα ρε, απ' το όνειχάσο και στην αστυνοφόρη. Έλα ρε, φιλέ. Από πέλα, από το χωριό του Δάνι, το βλέπω εδώ απέναντι στα 300 μέτρα. Ένα χρωμό. Πε στον ΣΥΡΙΖΑ, μη τυχόν και βάζει την τζάκρη στην πέλα. Τρίτο κόμμα θα βγει. Εντάξει, ρε, παιδί μου, τώρα περασμένα, ξεχασμένα. Ψήφισε ένα-δυο μνημόνια, εντάξει. Ε, πήρασμα, εγώ, Αλλά τώρα του πολεμάει, είναι απέναντι. Ξέρουμε πολύ καλά, παιδί. Μη και, και, και είναι και κομψή. Να αναβαθμιστούν επιτέλου λίγο τα τα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι θα πάμε με τι καμπαρτίνε του Κουσταντοπούλου και με τι μοντερντερνιέ τη Διώτη. Α σε μα Της, στην άκρη να Συνιστώσα και... βλαχάρα, ναι, αυτή είναι η αυθεντική βλαχάρα Μπράβο. Εκεί να... Το θα... ταγάρι που έβαλε το <laughs> ταγέρ <laughs> Πρέπει να τα ο ΣΥΡΙΖΑ σιγά-σιγά Δεν γίνει κυβέρνηση έτσι Δεν θέλουμε τέτοιος, εμείς θέλουμε τους δικούς του παλιού. Θες, δεν θες, θες. ναι, ενώ τσουκαλάδες ήθελες, τέλος πάντων Μα ακούτε Ναι, ναι Καλημέρα σας, συγκαριτήρια για όλες τις εκπομπέ. Λέγομαι Στερχιοπούλου Δήμητρα, δεν παίρνω αν Και να μας κατεβάζουν στη σύνταξη. Να πάνε στο διάολο όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε οι λοποτήτες. Αν δεν πάνε. Μπορείτε. δεν πάνε. Και μόνοι του που θα πάνε, μην νομίζεις. Να πάνε. Σ... <συσκλή> μας κατεβάζουν τη σύνταξη και βγαίνουν τα καδάρματα και κοροϊδεύουνε. Κοροϊδεύουνε τον κόσμο. Δεν τρέπονται λίγο. Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα. Είμαι 80 χρονών γυναίκα. Συγνώμη, αγόρι μου, για τον κύτη. Έχω κατασυγγεστεί, θα πάω για γεφαλικό. Έχουμε αγανατήσει, αγόρι μου. Έχουμε πεθάνει, καταλαβαίνει ότι <χει> θα μας τρελάνε αυτοί.